Σελίδα 129 Πώς ασκήκαν στην την πειθαρχία? Οι παππούδες μας θα ήταν περισσότερο εξοπλισμένοι για να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό. Οι συστάσεις τους ήταν να σηκώνεσαι νωρί το πρωί, να μην αφήνεσαι σε περιττές πολυτέλειες, να δουλεύεις σκληρά. Αυτός ο τύπος της πειθαρχίας... Είχε φανερές ατέλειες. Ήταν άκαμπτος και αυταρχικός. Είχε σαν άξονά του τις αρετές της λιτότητας και της οικονομίας και από πολλές απόψεις ήταν εχθρικός στη ζωή. Αλλά σαν αντίδραση σε αυτή τη μορφή πειθαρχία δημιουργήθηκε μια αυξανόμενη τάση της πιστείας προς κάθε πειθαρχία και μετατροπή της ελεύθερη ζωής μα σε τεμπέλικη και απειθάρχητη. Σαν αντίβαρο στο ρουτινιέρικο τρόπο ζωής που μας επιβάλλεται στην οκτάωρη εργασία μα. Το να σηκώνεσαι μια ορισμένη ώρα, να αφιερώνεις έναν ορισμένο χρόνο την ημέρα σε δραστηριότητες όπως ο διαλογισμός, το διάβασμα, η μουσική, ο περίπατος, να μην αφήνεσαι τουλάχιστον πέρα από ένα όριο σε απασχολήσεις φυγής όπως οι ιστορίες μυστηρίου και ο κινηματογράφος, να μην παρατρός και να μην παραπίνεις, είναι μερικοί φανερά χρήσιμοι και στοιχειώδεις κανόνες». Είναι ουσιώδες εξάλλου η πειθαρχία να μην ασκείται σαν κανόνας που επιβάλλεται απ' έξω, αλλά να γίνει μια έκφραση της δική σου θέλησης. Να τη σαν ευχαρίστηση και να συνηθίζεις τον εαυτό σου σε έναν τρόπο συμπεριφορά που πραγματικά θα σου έλειπε αν σταματούσες να τον εφαρμόζεις. Είναι μια άτυχη πλευρά της δυτικής αντίληψης για την πειθαρχία και την κάθε αρετή το ότι η εφαρμογή της πρέπει να είναι κάπως οδυνηρή και μόνο αν είναι οδυνηρή μπορεί να είναι καλή. Η Ανατολή έχει αναγνωρίσει από πολύ πριν ότι κάθε τι που είναι καλό για τον άνθρωπο, για το σώμα και την ψυχή του, πρέπει επίσης να είναι και ευχάριστο, αν και στην αρχή πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένες αντιστάσεις. Η συγκέντρωση είναι ακόμα πιο δύσκολο να εφαρμοστεί στον πολιτισμό μας, όπου το κάθε τι φαίνεται να ενεργεί εναντίον της ικανότητας για συγκέντρωση. Το πιο σημαντικό βήμα για να μάθεις τη συγκέντρωση είναι να μάθεις να μένεις μόνος με τον εαυτό σου, χωρίς να διαβάζεις, να ακούς ραδιόφωνο, να καπνίζεις ή να πίνεις. Πράγματι, η ικανότητα να μένεις μόνος με τον εαυτό σου είναι ταυτόσημη με τη συγκέντρωση και αυτή η ικανότητα είναι ακριβώς μια προϋπόθεση για την ικανότητα να αγαπάς. Αν είμαι προσκολλημένος σε ένα πρόσωπο επειδή δεν μπορώ να σταθώ στα δικά μου πόδια, το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι σωτήρας μου, αλλά οι σχέσεις μας δεν είναι σχέση αγάπης. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η ικανότητα να μείνεις μόνος είναι προϋπόθεση για να μπορείς να αγαπάς. Όποιο οποίος προσπαθήσει να μείνει μόνος θα ανακαλύψει πόσο δύσκολο είναι. Θα αρχίσει να νιώθει ανησυχία, νευρικότητα ή και σημαντική αγωνία. Θα έχει την τάση να δικαιολογήσει την απροθυμία του για τη συνέχιση αυτής της άσκησης, κάνοντας τη σκέψη ότι δεν έχει καμιά αξία, είναι ανόητη, παίρνει πολλή ώρα κλπ. Επίσης θα παρατηρήσει ότι ο νους του γεμίζει και κατέχεται από σκέψεις σχετικές με το τι θα κάνει αργότερα ή με κάποια δυσκολία στην εργασία του ή με το που θα πάει το βράδυ ή τόσα άλλα που γεμίζουν το νου του αντί να του επιτρέπουν να τον αδειάσει. Θα βοηθούσε ίσως να αρχίσει κανείς με λίγες απλές ασκήσει, όπως το να καθίσει σε μια χαλαρή στάση, ούτε παράλλητη ούτε άκαμπτη. Να κλείσει τα μάτια του και να προσπαθήσει να δει μια άσπρη οθόνη και να διώξει κάθε σκέψη και εικόνα που παρεμβαίνει, ύστερα να δοκιμάσει να παρακολουθήσει την αναπνοή του. Να μην τη σκέφτεται ούτε να τη βιάζει, απλώ να την παρακολουθεί και ταυτόχρονα να τη νιώθει. Ακόμα να προσπαθήσει κανεί να έχει μια συνέστηση του εγώ. Εγώ, ίσον ο εαυτός μου, σαν κέντρο των δυναμεών μου, σαν δημιουργός του δικού μου κόσμου. Θα έπρεπε να κάνει κανείς μια τέτοια άσκηση συγκέντρωσης κάθε πρωί, 20 λεπτά τουλάχιστον, και αν είναι δυνατόν περισσότερο, και το βράδυ πριν πάει να πλαγιάσει. Σημείωση η Ανατολή και ιδιαίτερα οι Ινδικές Λατρίες έχει να παρουσιάσει μια σημαντική συνεισφορά τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο πάνω στο θέμα αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και στη Δύση ορισμένα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Η πιο σημαντική προσπάθεια κατά τη γνώμη μου γίνεται από τη σχολή Γκίντλαρ που σκοπός της είναι το να οδηγήσει το άτομο να νιώσει το σώμα του. Για την κατανόηση της μεθόδου Γιτλερ, βλέπε επίσης και τη δουλειά της Σαρλότ Σέλβερ στις διαλέξεις και παραδόσεις της στο New School της uh, Νέας Υόρκης. Εκτός όμως από τις ασκήσεις αυτές πρέπει να μάθει κανείς να συγκεντρώνεται σε αυτό που κάνει, στη μουσική που ακούει, στο διάβασμα, στη συνομιλία με κάποιον άλλον, στη θέα ενός πράγματος. Η δραστηριότητα εκείνης στιγμής πρέπει να είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία, στο οποίο να είναι ολοκληρωτικά δοσμένος. Αν κανεί είναι συγκεντρωμένος, λίγη σημασία έχει το τι κάνει. Σημαντικά και ασήμαντα πράγματα αποκτούν μια νέα διάσταση πραγματικότητας από το γεγονός ότι έχουν την πλήρη προσοχή μας. Η εκμάθηση τη συγκέντρωσης απαιτεί το να αποφεύγεις όσο το δυνατόν την τετριμένη συνομιλία που δεν είναι πηγαία, γνήσια. Αν δύο άνθρωποι μιλάνε για την ανάπτυξη ενός δέντρου που και οι δύο γνωρίζουν ή για την γεύση του ψωμιού που έφαγαν μαζί ή για μια κοινή εμπειρία της δουλειάς τους, μπορεί η κουβέντα τους να είναι δημιουργική αν νιώθουν το ζήτημα και δεν μιλάνε αφηρημένα. Αντίθετα, μια συζήτηση μπορεί να αναφέρεται σε θέματα θρησκείας ή πολιτικής και να είναι ασήμαντοι. Αυτό συμβαίνει όταν οι δύο άνθρωποι μιλάνε με κλισέ, έτοιμες δηλαδή σκέψεις χωρίς η καρδιά τους να είναι σε αυτά που λένε. Εξίσου σημαντικό με την αποφυγή της ασήμαντης κουβέντας είναι και η αποφυγή της κακής συντροφιάς. Και δεν εννοώ μόνο τους κακούς και καταστρεπτικούς ανθρώπους που πρέπει να τους αποφεύγει γιατί μόνο δηλητήριο και κατάθλιψη προκαλούν με την παρουσία και τις ενεργειές τους. Ενώ επίσης τους ζωντανούς νεκρούς, τους ανθρώπους που οι ψυχές τους είναι νεκρέ, παρόλο που το σώμα τους είναι ζωντανό, που οι κουβέντες και οι σκέψεις τους είναι τετριμμένες και οι οποίοι φλιαρούν αντί να μιλάνε και να σκέφτονται, επαναλαμβάνοντας γνώμε κλισέ. Όμως δεν πάντα εύκολο να τους αποφεύγεις, ούτε πάντα αναγκαίο. Αν εσύ δεν αντιδράσει με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή με ασημαντολογίε και κλισέ, αλλά άμεσα και ανθρώπινα, τότε συχνά θα δει αυτού του ανθρώπου να αλλάζουν συμπεριφορά, βοηθημένοι από την έκπληξη που τους έφερε το σοκ του απροσδόκητου. Το να είσαι συγκεντρωμένο σε σχέση με του άλλου σημαίνει πρωταρχικά να μπορεί να ακού. Οι περισσότεροι άνθρωποι ακούνε τους άλλου ή και δίνουν συμβουλέ χωρί πραγματικά να ακούνε του άλλου. Δεν παίρνουν στα σοβαρά τα λόγια του συνομιλητή τους, ούτε τη δική τους απάντηση επίσης. Αποτέλεσμα, η κουβέντα τους κουράζει. Και πιστεύουν στην πλάνη ότι θα κουράζονταν περισσότερο αν άκουγαν με συγκέντρωση. Το αντίθετο όμως είναι η αλήθεια. Κάθε δραστηριότητα που γίνεται με συγκέντρωση ξαγρυπνά τον άνθρωπο αν και κατόπιν να ακολουθεί μια φυσική ευεργετική κούραση. Ενώ κάθε δραστηριότητα χωρίς συγκέντρωση σε αποκοιμίζει και ταυτόχρονα σε εμποδίζει να κοιμηθείς εύκολα στο τέλος της ημέρας. Να είσαι συγκεντρωμένος σημαίνει να ζεις γεμάτα στο παρόν, εδώ και τώρα, και να μην σκέφτεσαι τι θα κάνεις μετά, εφόσον τώρα κάνει κάτι. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η συγκέντρωση πρέπει να ασκείται πρώτα-πρώτα από ανθρώπου που αγαπάνε ο Πρέπει να μάθουν να είναι κοντά, μαζί, χωρίς να φεύγουν μακριά, όπως γίνεται συνήθως με πολλούς τρόπους. Η αρχή στην εκμάθηση τη συγκέντρωση θα είναι δύσκολη. Φαίνεται πως ποτέ δεν θα μπορέσει να φτάσει στο σκοπό σου. Αυτό βέβαια δείχνει απλώς πόσο απαραίτητη είναι η υπομονή. Αν δεν ξέρεις ότι το κάθε τι έχει την ώρα του και θέλει να βιάσεις τα πράγματα, τότε στα αλήθεια ποτέ δεν θα πετύχεις τη συγκέντρωση ούτε στην τέχνη της αγάπης. Για να πάρει μια ιδέα τι θα πει η υπομονή, παρατήρησε μονάχα ένα μωρό που μαθαίνει να περπατά. Πέφτει, ξαναπέφτει και ξανά το ίδιο, κι όμω συνεχίζει προσπαθώντας, καλυτερεύοντα μέχρι την ημέρα που θα περπατά, χωρίς να πέφτει. Τι θα μπορούσε αλήθεια να κάνει ο ενήλικο, αν είχε την υπομονή και τη συγκέντρωση του μωρού σε σκοπού σημαντικού για αυτόν. Δεν μπορεί κανεί να μάθει τη συγκέντρωση, αν δεν γίνει ευαίσθητο στον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει τάχα να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας όλη την ώρα, να αναλύουμε τις ενέργειές μας ή κάτι άλλο? Εύκολα καταλαβαίνει κανείς τι θα πει να είσαι ευαίσθητο σε μια μηχανή. Ο κάθε οδηγός παραδείγματος χάρη είναι ευαίσθητος στο αυτοκινητό του. Ακόμα και ο παραμικρός παράξενος θόρυβος γίνεται αντιληπτός, καθώς και η αλλαγή στην επιφάνεια του δρόμου και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων μπροστά και πίσω του. Όμω δεν τα σκέφτεται όλα αυτά. Το μυαλό του βρίσκεται σε κατάσταση χαλαρής επαγρύπνηση, ανοιχτός σε όλες τις πιθανές αλλαγές, τι σχετικέ με την κατάσταση στην οποία είναι συγκεντρωμένος, στο να οδηγεί το αυτοκινητό του με ασφάλεια. Αν εξετάσουμε την περίπτωση της ευαισθησίας προς κάποιον άλλον άνθρωπο, βρίσκουμε ολοφάνερο παράδειγμα στην ευαισθησία της μητέρας προς το μωρό τη. Αντιλαμβάνεται αμέσως τις σωματικές αλλαγές, ανάγκες, ανησυχίες, πριν ακόμα εκφραστούν φανερά. Ξυπνά με το κλάμα του μωρού, ενώ ένας πιο δυνατός θόρυβος δεν θα την ξυπνούσε. Αυτό σημαίνει ότι η μητέρα είναι ευαίσθητη προς τις εκδηλώσεις της ζωής του παιδιού της. Δεν νιώθει ανησυχία ή στενοχώρια, αλλά μια ισορροπημένη επαγρύπνηση, έτοιμη να δεχτεί κάθε σημαντική ειδοποίηση που θα έρθει από το παιδί. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να είναι κανείς ευαίσθητος με τον εαυτό του. Αν νιώθεις κούραση ή κατάθλιψη, αντί να εγκαταλείψεις αυτήν και να την υποστηρίζεις με στενόχορες, θλιβερές σκέψεις, πρόχειρες πάντα, καλύτερα να ρωτάς τι συνέβη, γιατί είμαι άθιμος. Το ίδιο και όταν είσαι ερεθισμένος ή οργισμένος ή τίνεις στην ονειροπόληση ή σε διάφορες μορφές φυγής. Σε κάθε μία από αυτές τι περιπτώσει το σημαντικό είναι να τις αντιλαμβάνεσαι και να μην τι δικαιολογεί με τους χίλιους δύο τρόπους που αυτό είναι δυνατόν. Επιπλέον, να είσαι ευαίσθητος στην εσωτερική σου φωνή που θα σου πει, πολλές φορές την ίδια στιγμή, γιατί κατέχεσαι από αγωνία, κατάθλιψη, νεύρα. Το συνηθισμένο άτομο έχει μια ευαισθησία απέναντι στις σωματικές διαδικασίες. Αντιλαμβάνεται τις παραμικρές αλλαγέ του ελάχιστους πόνους η ίδια προ προς τις πνευματικές λειτουργίες μας είναι πολύ δυσκολότερη. Το πρώτο είναι εύκολο γιατί ο καθένας έχει σημαντήσει μια ιδέα, μια εικόνα για το τι σημαίνει να είσαι καλά, από άποψη σωματικής υγείας. Το δεύτερο είναι δύσκολο γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι ποτέ δεν έχουν γνωρίσει κάποιον που οι πνευματικές του λειτουργίες να είναι ιδανικές παίρνουν την ψυχική ζωή και τις αντιδράσεις των γονιών και συγγενών τους και ατόμων του περιβάλλοντος τους σαν κανονικές και στο βαθμό που δεν διαφέρουν από αυτούς νιώθουν κανονικοί και αδιάφοροι στο να παρατηρήσουν οτιδήποτε. Υπάρχουν πολλοί παραδείγματο χάρη που ποτέ δεν είδαν έναν άνθρωπο γεμάτο με αγάπη ή έναν άνθρωπο με ακέρια προσωπικότητα ή με θάρρος ή με συγκέντρωση. Είναι ολοφάνερο ότι για να είσαι ευαίσθητος στον εαυτό σου πρέπει να έχει την εικόνα τη τέλειας ορθής ανθρώπινης λειτουργίας. Αλλά πώς μπορεί να έχει κανείς μια τέτοια εμπειρία αν δεν την είχε ζήσει στα παιδικά του χρόνια ή αργότερα. Το ερώτημα αυτό στο οποίο δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση σχετίζεται με ένα κρίσιμο παράγοντα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ενώ διδάσκουμε γνώσει, χάνουμε εκείνη την διδαχή που είναι η πιο σημαντική για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Τη διδαχή που μπορεί να δοθεί και μόνο με την απλή παρουσία ενός όριμου ατόμου που αγαπά. Σε παλαιότερες εποχές του δικού μας πολιτισμού ή στην Κίνα και την Ινδία, ο πιο άξιος και ο πιο τιμημένο άνθρωπος ήταν εκείνο που είχε εξαιρετικές πνευματικές αρετές. Επιπλέον, ο δάσκαλος δεν ήταν μόνο η κύρια πηγή πληροφοριών, αλλά προορισμό του είχε να μεταδώσει ορισμένε ανθρώπινες στάσεις. Στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία και το ίδιο ισχύει και για το ρωσικό κομμουνισμό, οι άνθρωποι που κερδίζουν το θαυμασμό και προβάλλονται, σαν παράδειγμα, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από φορεί ανώτερων πνευματικών ιδιωτήτων. Είναι κύρια εκείνοι που δίνουν στο κοινό μια εφήμερη ικανοποίηση. Αστέρε του κινηματογράφου, εκτελεστές ραδιοφωνικών προγραμμάτων, αρθρογράφοι του τύπου, σπουδαία πρόσωπα τη οικονομική ή πολιτική ζωή. Αυτά είναι τα υποδείγματα για μίμηση. Το κύριο του είναι συχνά ότι πέτυχαν να γίνουν τα πρόσωπα της ημέρας να αποτελέσουν θέμα στο δελτίο ειδήσεων. Ωστόσο η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι ολότελα απελπιστική. Αν σκεφτούμε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος σαν τον Άλμπερτ Σβάιτσερ έγινε διάσημος στις Ηνωμένες της Αμερικής, αν αντιληφθούμε τι άπειρε δυνατότητε να εξοικειώσουμε την νεολαία μα με σύγχρονες και ιστορικέ προσωπικότητε που δείχνουν με το παράδειγμά του τι μπορούν να πετύχουν οι άνθρωποι σαν άνθρωποι και όχι σαν γελοτοποιοί, στην πλατιά έννοια τη λέξη, αν σκεφτούμε τα μεγάλα έργα τη λογοτεχνία και της τέχνη όλων των εποχών, τότε διαγράφεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια εικόνα τη σωστή ανθρώπινη συμπεριφορά και να αναπτύξουμε μια ευαισθησία απέναντι στην οσυρή συμπεριφορά. Αν δεν πετύχουμε να διατηρήσουμε ζωντανό ένα πρότυπο και μια εικόνα της όριμης ζωής, τότε στα αλήθεια θα αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα όλη μας η πολιτιστική παράδοση να συντριβεί. Αυτή η παράδοση δεν βασίζεται κύρια στη μεταβίβαση ορισμένων ειδών γνώση, αλλά ορισμένων ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Αν οι ερχόμενες γενέες δεν βλέπουν πια αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ο 5.000 χρόνων πολιτισμό μας τα καταρρεύσει, ακόμα και αν οι γνώσεις μεταβιβαστούν και αναπτυχθούν πιο πολύ. Μέχρι τώρα αναφέρθηκα στο τι χρειάζεται για την άσκηση οποιασδήποτε τέχνης. Τώρα θα εξετάσω εκείνες τις ιδιότητες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τέχνη, την ικανότητα της αγάπης. Σύμφωνα με όσα είπα για τη φύση της αγάπης, η κύρια προϋπόθεση για να φτάσουμε στην αγάπη είναι το ξεπέρασμα του ναρκισισμού μας. Η ναρκισιστική κατάσταση είναι εκείνη όπου πιστεύει κανείς σαν πραγματικό μόνο αυτό που νιώθει μέσα του, ενώ τα φαινόμενα του έξου κόσμου δεν είναι πραγματικά από μόνα τους, αλλά τα νιώθει μόνο από την άποψη αν είναι η επιζήμια σε αυτόν. Ο αντίθετος από τον ναρκισισμό πόλος είναι η αντικειμενικότητα. Η ικανότητα δηλαδή να βλέπεις τους ανθρώπους και τα πράγματα όπως είναι, αντικειμενικά, και να είσαι σε θέση να ξεχωρίζεις αυτή την αντικειμενική εικόνα από την εικόνα που σχηματίζεται σύμφωνα με τις επιθυμίες και τους φόβους σου. Όλες οι μορφές της ψήχωσης δείχνουν την σε υπερβολικό βαθμό ανικανότητα του να είναι κανείς αντικειμενικός. Για το παράφρον άτομο η μόνη πραγματικότητα που υπάρχει είναι αυτή που έχει μέσα του, η πραγματικότητα των επιθυμιών και των φόβων του. Βλέπει τον εξωτερικό κόσμο σαν σύμβολο του εσωτερικού του κόσμου, σαν δημιούργημά του. Το ίδιο κάνουμε όλοι όταν ονειρευόμαστε. Στα όνειρά μας φτιάχνουμε γεγονότα, σκηνοθετούμε δράματα που είναι η έκφραση των επιθυμιών και φόβων μας, καθώς και τις κρίσεις και τη διαισθησής μας καμιά φορά... Και όσο κοιμόμαστε, είμαστε βέβαιοι ότι αυτά είναι πραγματικά, σαν την πραγματικότητα που βλέπουμε ξύπνη. Ο παράφρονας ή ο ονειροπόλος αποτυχαίνει τέλεια στο να έχει αντικειμενική εικόνα του εξωτερικού κόσμου. Ωστόσο, όλοι μας είμαστε λίγο ή πολύ παράφρονες, λίγο ή πολύ ονειροπόλοι. Ο καθένας μας έχει μια μη αντικειμενική αντίληψη του κόσμου, μια άποψη παραμορφωμένη από τον αρκισισμό του». Παραδείγματα πολλά μπορεί να βρει ο καθένα παρατηρώντα τον εαυτό του, του διπλανού του, ακόμα και διαβάζοντα τι εφημερίδε. Πικύλουν βέβαια στο βαθμό τη ναρκισιστικής παραμόρφωση τη πραγματικότητα. Μια γυναίκα, παραδείγματο χάρη, τηλεφωνεί στο γιατρό τη για να του πει ότι θέλει να τον επισκεφτεί στο γραφείο του το ίδιο απόγευμα. Ο γιατρός απαντά ότι δεν είναι ελεύθερο το απόγευμα, αλλά θα μπορέσει να τη δεχτεί την επομένη. Αυτή επιμένει. Γιατρέ μου, το σπίτι μου είναι μόνο 5 λεπτά από το γραφείο σα. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το γεγονός πω μένει δίπλα δεν προσθέτει τίποτα στο χρόνο του γιατρού. Αντιλαμβάνεται την όλη κατάσταση ναρκησιστικά. Εφόσον αυτή γλιτώνει χρόνο, θα πει ότι και ο άλλος γλιτώνει χρόνο. Η μόνη πραγματικότητα για αυτήν είναι ο εαυτός της. Λιγότερο υπερβολικές ίσω μόνο λιγότερο φανερές αυτές οι παραμορφώσεις της πραγματικότητας παρουσιάζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις. Πώς οι να δεν αντιλαμβάνονται τις αντιδράσεις του παιδιού τους με μέτρο την υπακοή του, την ευχαρίστηση που τους προκαλεί, την πίστοση που αντιπροσωπεύει για αυτούς κλπ, αντί να διερευνούν ή έστω να ενδιαφέρονται προσωπικά για το τι νιώθει το παιδί μέσα στον εαυτό του και για τον εαυτό του. Πόσοι σύζυγοι δεν έχουν μια εικόνα της γυναίκας του σαν εξουσιαστική επειδή η δική τους προσκόλληση στη μητέρα τους τους κάνει να ερμηνεύουν κάθε απέτηση σαν περιορισμό της ελευθερίας τους. Πόσοι σύζυγοι δεν πιστεύουν για τον άντρα τους ότι είναι άχρηστος και βλάκας γιατί εκείνος δεν ανταποκρίνεται στην φανταστική εικόνα ενός λαμπρού υπότι που αυτές είχαν φτιάξει στα παιδικά τους χρόνια. Η ίδια έλλειψη αντικειμενικότητας παρατηρείται και στις σχέσεις ανάμεσα στα έθνη. Θεωρούμε ότι το έθνος μας αντιπροσωπεύει ό,τι καλό και ευγενικό και το ξένο μπορεί σε μια μέρα μέσα να αποδειχθεί ότι είναι εχθρικό και διεφθαρμένο. Με ένα μέτρο κρίνουμε τις δικές μας ενέργειες, με άλλο τις ενέργειες του ξένου έθνους. Ακόμα και οι καλές πράξεις του εχθρού κρίνονται σαν δείγμα ιδιαίτερης διαβολικότητας που έχουν σκοπό να εξαπατήσουν και εμάς και τον κόσμο. Ενώ οι δικές μας κακές πράξεις είναι αναγκαίες και δικαιώνονται από τους ευγενικού σκοπούς που υπηρετούν. Το συμπέρασμα είναι ότι τόσο στη σχέση ανάμεσα στα έθνη όσο και ανάμεσα στα άτομα, η αντικειμενικότητα είναι η εξαίρεση και κανόνας είναι η ναρκισιστική παραμόρφωση της πραγματικότητας. Η ιδιότητα, το όργανο της αντικειμενικής σκέψης, είναι η λογική. Η ψυχική στάση που παρακολουθεί τη λογική είναι η ταπεινοφροσύνη. Το να είσαι αντικειμενικός, να χρησιμοποιείς τη λογική σου, είναι δυνατόν μόνο αν έχεις στάση σε μια στάση ταπεινοφροσύνης, αν έχεις απελευθερωθεί από τα όνειρα της παντογνωσίας και παντοδυναμίας που έχεις όταν είσαι παιδί. Στο δικό μας θέμα αυτό σημαίνει... Η αγάπη εξαρτιέται από τη σχετική έλλειψη ναρκησισμού και απαιτεί την ανάπτυξη της ταπεινοφροσύνης, της αντικειμενικότητας και του λογικού. Όλη μα η ζωή πρέπει να αφιερωθεί σε αυτό το σκοπό. Ταπεινοφροσύνη και αντικειμενικότητα είναι ξεχωριστά, ακριβώς όπως και η αγάπη. Δεν μπορώ να είμαι αληθινά αντικειμενικός προς την οικογένειά μου, αν δεν μπορώ να είμαι προς τον ξένο και αντίστροφα. Αν θέλω να μάθω την τέχνη της αγάπη, πρέπει να επιδιώξω την αντικειμενικότητα σε κάθε κατάσταση και να γίνω ευαίσθητος στις καταστάσεις που δεν είμαι αντικειμενικός. Πρέπει να προσπαθήσω να δω τη διαφορά ανάμεσα στην εικόνα που έχω για ένα πρόσωπο και την συμπεριφορά του, καθώς είναι ναρκιστικά λιωμένη και στην πραγματικότητα του προσώπου, όπως αυτή υπάρχει ανεξάρτητα από τα δικά μου συμφέροντα, ανάγκες και φόβους. Το να κατακτήσεις την ικανότητα για αντικειμενικότητα και λογική είναι ο μισός δρόμος για να κατακτήσεις την τέχνη της αγάπης, αλλά πρέπει να κατακτηθεί αυτή η αντικειμενικότητα σε σχέση με όλους εκείνους με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή. Αν θέλήσει να κρατήσεις την αντικειμενικότητά σου μόνο για το αγαπημένο πρόσωπο και νομίζεις ότι δεν σου χρειάζεται αυτή τη σχέση σου με τον υπόλοιπο κόσμο, σύντομα θα ανακαλύψεις ότι αποτυχαίνεις και στο ένα και στο άλλο πεδίο. Η ικανότητα να αγαπάς εξαρτιέται από την ικανότητά σου να απελευθερωθείς από τον αρκισισμό και από την αιμομυκτική προσκόλληση στη μητέρα και στη φιλή. Εξαρτιέται από την ικανότητά μας να οριμάσουμε, να διαμορφώσουμε ένα δημιουργικό προσοτολισμό στις σχέσεις μας με τον κόσμο και με τον εαυτό μας. Αυτή η διαδικασία της απελευθέρωσης, της αναγέννησης, του ξυπνήματος, απαιτεί μια ιδιότητα σαν απαραίτητη προϋπόθεση. Την πίστη. Η άσκηση της τέχνης αγάπης απαιτεί την άσκηση της πίστης. Τι είναι Πίστη. Είναι άραγε αναγκαστικά θέμα πίστη στο Θεό ή σε θρησκευτικά δόγματα? Είναι αναγκαστικά αντίθετη και ασυμβίβαστη με τη λογική και την ορθολογική σκέψη? Όμως για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα της πίστης, πρέπει να ξεχωρίσουμε την ορθολογική από την υπερλογική πίστη. Με την υπέρλογη πίστη εννοώ την πίστη σε ένα πρόσωπο ή μια ιδέα που βασίζεται στην υποταγή σε μια υπέρλογη εξουσία. Αντίθετα, ορθολογική πίστη είναι υπεποίθηση που βασίζεται στην εμπειρία της σκέψης και των αισθημάτων μας. Δεν είναι πρωταρχικά πίστη σε κάτι, αλλά ιδιότητα της βεβαιότητας και σταθερότητας που έχουν πεποίθησεις μας. Πίστη είναι ένα γνώρισμα του χαρακτήρα που διαποτίζει όλη την προσωπικότητά μας και όχι μια ειδική πίστη. Η ορθολογική πίστη ριζώνει στην δημιουργική, πνευματική και συναισθηματική δραστηριότητα. Στην ορθολογική σκέψη, όπου υποτίθεται ότι η πίστη δεν έχει καμιά θέση, η ορθολογική πίστη είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Πώ φτάνει ο επιστήμονα, παραδείγματο χάρη, σε μια νέα ανακάλυψη, ξεκινά μήπω κάνοντα συνέχεια πειράματα, συγκεντρώνοντα γεγονότα χωρί να έχει μια εικόνα, ένα όραμα του τι προσδοκά να βρει. Πολύ σπάνιο να έγινε οποιαδήποτε σπουδαία ανακάλυψη με αυτόν τον τρόπο. Ούτε ποτέ οι άνθρωποι έφτασαν σε σημαντικά συμπεράσματα ενώ κυνηγούσαν απλώς μια φαντασία. Η διαδικασία της δημιουργικής σκέψη σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης προσπάθειας συχνά ξεκινά με αυτό που θα ονομάζαμε λογικό όραμα που αποτελεί καθεαυτό προϊόν σημαντικής προηγούμενης μελέτης, βαθιάς σκέψης και παρατήρησης. Όταν ο επιστήμονας κατορθώσει να μαζέψει αρκετά δεδομένα ή να επεξεργαστεί ένα μαθηματικό τύπο ώστε να κάνει το αρχικό του όραμα αρκετά πιθανό, μπορούμε να πούμε ότι έφτασε σε μια δοκιμαστική υπόθεση. Μια προσεκτική ανάλυση της υπόθεσης αυτή με το σκοπό να διακρίνει τα επακολουθά της και η συσσόρευση των δεδομένων που την υποστηρίζουν, οδηγούν σε μια πιο δυνατή υπόθεση και τελικά ίσως την ένταξή της σε μια πλατύτερη κλίμακας θεωρία. Η ιστορία της επιστήμης είναι γεμάτη από περιστατικά πίστη στη λογική και οράματα αλήθειας. Ο Κοπέρνικος, ο Κέπλερ, ο Γαλιλαίος και ο Νεύτων ήταν όλοι εμποτισμένοι με μια ακλόντη πίστη στο λογικό. Γι' αυτό ο Μπρούνο και στην πειρά και ο Σπινόζα υπέστη τον αφορισμό. Σε κάθε βήμα από την σύλληψη ενός λογικού οράματος μέχρι τη διατύπωση μιας θεωρίας, η πίστη είναι απαραίτητη. Πίστη στο όραμα σαν έναν ορθολογικά άξιο σκοπό για πραγμάτωση πίστη στην υπόθεση για μια πιθανή και ευλογοφανή πρόταση, πίστη στην τελική θεωρία, τουλάχιστον μέχρι να επιτευχθεί μια γενική αποδοχή της αξίας της. Αυτή η πίστη βασίζεται στην δική σου πείρα, στην πεποίθηση για την ικανότητά σου να σκεφτείς, να παρατηρήσεις, να κρίνεις, ενώ η υπέρλογη πίστη σημαίνει να αποδεχθεί κάτι σαν αληθινό, μόνο και μόνο γιατί μια αυθεντία ή η πλειοψηφία λέει έτσι, η λογική πίστη βασίζεται σε μια ανεξάρτητη πεποίθηση βασισμένη στην ατομική δημιουργική παρατήρηση και σκέψη και ενάντια στη γνώμη της πλειοψηφίας. Σκέψη και κρίση δεν είναι τα μόνα πεδία εμπειρίας που εκδηλώνεται η λογική πίστη. Στη σφαίρα των ανθρωπίνων σχέσεων η πίστη είναι μια απαραίτητη ιδιότητα κάθε σοβαρή αγάπης ή φιλίας. Το να έχει πίστη σε ένα άλλο πρόσωπο σημαίνει να είσαι βέβαιος για το αξιόπιστο και την σταθερότητα των θεμελιωδών αρχών του, του πυρήνα της προσωπικότητάς του, της αγάπης του. Με αυτό δεν εννοώ ότι ένα πρόσωπο δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη για οποιοδήποτε ζήτημα, αλλά ότι οι βασικές του κατευθύνσεις παραμένουν ίδιες. Ότι παραδείγματο χάρη ο σεβασμός του για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια είναι μέρος του εαυτού του, χωρίς να υπόκειται σε αλλαγή. Με αυτή την έννοια έχουμε πίστη στον εαυτό μας. Έχουμε συνείδηση της ύπαρξης ενός εγώ, ενός πυρήνα στην προσωπικότητά μας που είναι αμετάβλητος και επιζήσει όλη μας τη ζωή σε πείσμα των ποικίλων περιστάσεων και άσχετα με ορισμένες αλλαγές στις γνώμες και τα αισθήματα. Είναι αυτός ο πυρήνας που αποτελεί την πραγματικότητα πίσω από τη λέξη εγώ και στον οποίο βασίζεται η πεποίθηση για την ταυτότητά μας. Αν δεν έχουμε στη σταθερή παρουσία του αυτού μας, το αίσθημα της ταυτότητάς μας απειλείται... ...και εξαρτιόμαστε από τους άλλους, που η επιδοκιμασία τους γίνεται τότε η βάση για το αίσθημα της ταυτότητας. Μόνο αυτός που πιστεύει στον εαυτό του μπορεί να είναι πιστός στους άλλους. Γιατί μόνο αυτός μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα είναι ίδιος και στο μέλλον όπως και σήμερα. Και συνεπώς ότι θα νιώθει και θα ενεργεί όπως σήμερα. Πίστη στον εαυτό μας είναι η προϋπόθεση για την ικανότητά μας να δίνουμε υποσχέσεις και εφόσον, όπως είπε ο Νίτσε, ο άνθρωπος καθορίζεται από αυτή την ικανότητα, η πίστη είναι μια από τις προϋποθέσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Εκείνο που ενδιαφέρει σε σχέση με την αγάπη είναι η πίστη στη δική μας αγάπη, στην ικανότητά της να προκαλεί αγάπη στους άλλους και στην αξιοπιστία της. Μια άλλη έννοια της πίστης σε ένα πρόσωπο αναφέρεται στην πίστη που έχουμε στις δυνατότητες των άλλων. Η πιο θεμελιώδης μορφή της είναι η πίστη της μάνας στο νεογέννητο παιδί της, ότι θα ζήσει, θα μεγαλώσει, θα περπατήσει, θα μιλήσει. Ωστόσο αυτή η εξέλιξη γίνεται με τόση κανονικότητα, ώστε η προσδοκία της να μην χρειάζεται πίστη. Αλλιώ είναι τα πράγματα με εκείνε τι δυνατότητε που μπορούν να αποτύχουν. Η ικανότητα του παιδιού να αγαπήσει, να ευτυχήσει, να χρησιμοποιήσει το λογικό του και ειδικότερα τα καλλιτεχνικά χαρισματά του και άλλα. Αυτά είναι σπόροι που βλασταίνουν και οριμάζουν αν δοθούν οι κατάλληλε συνθήκε και προποθέσει και καταπνίγονται αν αυτέ λείψουν. σω η πιο σημαντική από αυτέ τι προποθέσει είναι να έχει πίστη σε αυτέ τι δυνατότητε το σπουδαιότερο πρόσωπο στη ζωή του παιδιού. Η παρουσία αυτή τη πίστης αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην χειραγώγηση, την μηχανική αγωγή. Η εκπαίδευση είναι ταυτόσημη με το να βοηθά στο παιδί να αντιληφθεί τις δυνατότητές του. Σημείωση. Η λατινική ρίζα της λέξης «education» εκπαίδευση, είναι «η» «παύλα» ducere που στην κυριολεξία σημαίνει «οδηγώ προς τα έξω» ή «αναδεικνύω κάτι που υπάρχει δυνάμι». Το αντίθετο είναι η μηχανική αγωγή που βασίζεται στην απουσία πίστης για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και στην πεποίθηση ότι ένα παιδί θα γίνει σωστό μόνο αν οι ενήλικοι βάλουν μέσα του ότι είναι επιθυμητό και καταπίεσουν ότι φαίνεται να είναι ανεπιθύμητο. Δεν υπάρχει ανάγκη πίστη στο ρομπότ αφού δεν υπάρχει ζωή μέσα του. Η πίστη στου άλλους έχει το αποκορύφωμάτι στην πίστη στην ανθρωπότητα. Στο δυτικό κόσμο, αυτή η πίστη εκφράστηκε με θρησκευτικού όρου στην Ιουδεοχριστιανική θρησκεία και στην κοσμική γλώσσα βρήκε την ισχυρότατη έκφρασή τη στι ουμανιστικέ, πολιτικέ και κοινωνικέ ιδέε των τελευταίων 150 χρόνων. Όπω η πίστη στο παιδί, έτσι και αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι οι δυνατότητε του ανθρώπου είναι τέτοιε που αν δοθούν οι κατάλληλε συνθήκε, αυτό θα μπορέσει να οικοδομήσει μια κοινωνική τάξη που να κυβερνάται από τι αρχέ τη Τη της δικαιοσύνη και της αγάπη. Ο άνθρωπος δεν κατάφερε ακόμα να οικοδομήσει μια τέτοια τάξη και γι' αυτό η ότι θα μπορέσει να το κάνει απαιτεί πίστη. Σελίδα 144. Αλλά σαν κάθε άλλη ορθολογική πίστη, και αυτή δεν είναι ευσεβή πόθο σε μορφή σκέψεων, αλλά βασίζεται στην πραγματικότητα των προηγούμενων κατορθωμάτων της ανθρωπότητα και στην εσωτερική πείρα κάθε ατόμου, στην πείρα του της λογικής και της αγάπη. Ενώ η υπέρλογη πίστη βασίζεται στην υποταγή σε μια δύναμη που τη νιώθει συντριπτικά ισχυρή, παντογνώστρια και παντοδύναμη, και στην παρέτηση από τη δική σου ισχύ και δύναμη, η ορθολογική πίστη βασίζεται στην αντίθετη πύρα. Πιστεύουμε σε μια σκέψη γιατί είναι το αποτέλεσμα της δικής μας παρατήρησης και σκέψης. Έχουμε πίστη στις δυνατότητες των άλλων, τις δικές μας και της ανθρωπότητας γιατί και μόνο στο βαθμό που έχουμε βιώσει την ανάπτυξη των δικών μας δυνατοτήτων, την πραγματικότητα της ανάπτυξης μέσα μας, την ισχύ της δύναμης του λογικού μας και της αγάπης μας. Η βάση της ορθολογικής πίστης είναι η δημιουργικότητα. Να ζεις με την πίστη σου σημαίνει να ζεις δημιουργικά. Κατά συνέπεια, η πίστη στη δύναμη με την έννοια της εξουσίας και η χρησιμοποίηση της δύναμης είναι το αντίστροφο της πίστης. Το να πιστεύεις στην υπάρχουσα εξουσία είναι ταυτόσιμο με την δυσπιστία για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που είναι ακόμα απραγματοποιητέ. Είναι μια πρόρηση του μέλλοντος βασισμένη μόνο στο εκδηλωμένο παρόν. Αλλά αυτό είναι μεγάλη παρεξήγηση, τέλεια παράλογη, στην θεώρηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων και της ανθρώπινης εξέλιξης. Δεν υπάρχει λογική πίση στη δύναμη. Υπάρχει υποταγή και από την πλευρά αυτών που κατέχουν τη δύναμη, επιθυμία να τη διατηρήσουν. Ενώ σε πολλούς η δύναμη φαίνεται να είναι το πιο πραγματικό πράγμα, η ιστορία του ανθρώπου απέδειξε ότι είναι το πιο ασταθές ανθρώπινο επίτευγμα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι πίστη και δύναμη αποκλείονται αμοιβαία, όλες οι τρισκίες και τα πολιτικά συστήματα που αρχικά οικοδομήθηκαν πάνω στην πίστη διαφθήρονται και τελικά χάνουν τη δυναμή τους αν βασιστούν στη δύναμη ή συμμαχίσουν με αυτήν. Το να πιστεύεις απαιτεί θάρρος, ικανότητα να αναλαμβάνεις ένα κίνδυνο, να είσαι έτοιμο ακόμα και να δεχτής πόνο και απογοήτευση. Όποιος εμένει στην ασφάλεια και στην βεβαιότητα σαν να πρωταρχικούς όρους της ζωής, δεν μπορεί να έχει πίστη. Όποιος περικλεί τον εαυτό του σε ένα σύστημα άμυνας, όπου η απόσταση και η κατοχή είναι τα μέσα ασφαλειάς του, φυλακίζει τον εαυτό του. Το να αγαπιέσαι και να αγαπάς απαιτεί θάρρος. Το θάρρος να δίνει σε ορισμένες αξίες υπέρτατη σημασία και να τολμάς να μετρά τα πάντα με αυτές τις αξίες. Αυτό το θάρρος είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο που ο διαβόητος εκείνος καυχισάρης ο Μουσολίνη εννοούσε όταν χρησιμοποιούσε το σύνθημα «Να ζει επικίνδυνα». Το είδος του δικού του θάρρους είναι το θάρρος του μηδενισμού. Βασίζεται σε μια καταστρεπτική στάση απέναντι στη ζωή, στην προθυμία της απόρριψης της ζωής εξαιτία της ανυκανότητάς του να την αγαπήσει. Το θάρρο τη απελπισία είναι το αντίθετο του θάρρου τη αγάπης. Ακριβώς όπως η πίστη στη δύναμη είναι το αντίθετο της πίστης στη ζωή. Υπάρχει κάτι που να μπορεί να ασκήσει κανεί σχετικά με την πίστη και το θάρρο. Πράγματι, η πίστη μπορεί να ασκείται κάθε στιγμή. Χρειάζεται πίστη για να αναθρέψει ένα παιδί. Χρειάζεται πίστη για να αποκοιμηθεί. Χρειάζεται πίστη για να αρχίσει οποιαδήποτε δουλειά αλλά όλοι έχουμε αυτό το είδος πίστη. Όποιος δεν την έχει, υποφέρει από αγωνία, υπερένταση για το παιδί του ή από αϊπνία ή από ανυκανότητα να κάνει οποιαδήποτε δημιουργική δουλειά. Ή είναι καχύποπτος, επιφυλακτικός στα να εξοικειωθεί με κάποιον άλλον ή υποχονδριακός ή ανίκανος να κάνει σχέδια μακράς προοπτικής. Να εμένει στη γνώμη σου για ένα πρόσωπο, ακόμα και όταν η κοινή γνώμη ή κάποιοι απρόβλεπτοι παράγοντες φαίνονται να την ανατρέπουν, να εμένει στι πεπιθήσει σου ακόμα και αν δεν είναι δημοφιλής, αυτό απαιτεί πίστη και θάρρος. Το να παίρνει τις δυσκολίες, τις αποτυχίες και τις θλίψεις της ζωή σαν μια πρόκληση που το ξεπέρασμά της σε κάνει πιο δυνατό και όχι σαν μια άδικη τιμωρία που δεν έπρεπε να σου συμβεί, αυτό απαιτεί θάρρος και πίστη. Η άσκηση της πίστης και του θάρρους αρχίζει με μικρές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Το πρώτο βήμα είναι να επισημάνεις πού και πότε χάνεις την πίστη. Να διερευνήσεις τις δικαιολογίες που χρησιμοποιείς για να καλύψεις αυτή την απώλεια της πίστης. Να αναγνωρίσεις πού ενεργείς δειλά και πάλι πώς το δικαιολογεί αυτό. Να αναγνωρίσει πως κάθε προδοσία της πίστης σε αδυνατίζει και πως η αυξανόμενη αδυναμία οδηγεί σε καινούρια προδοσία και ούτω καθεξής σε ένα φαύλο κύκλο. Ύστερα θα αναγνωρίσει επίσης κανείς ότι ενώ συνειδητά φοβάται μήπως δεν αγαπηθεί, ο πραγματικός αν και συχνά υποσυνείδητος φόβος είναι μήπως αγαπήσει». Να αγαπήσεις σημαίνει να δώσεις τον εαυτό σου χωρίς εγγύηση, να δώσεις τον εαυτό σου ολοκληρωτικά με την ελπίδα ότι η αγάπη σου θα γεννήσει αγάπη στο αγαπημένο πρόσωπο. Η αγάπη είναι πράξη πίστης και όπου υπάρχει λίγη πίστη υπάρχει λίγη αγάπη. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο για την άσκηση της πίστης, αλλά είμαι βέβαιος ότι όποιος αληθινά το επιθυμεί μπορεί να μάθει να έχει πίστη όπως ένα παιδί μαθαίνει να περπατά. Μια ιδιότητα απαραίτητη για την άσκηση της τέχνης της αγάπης που μέχρι τώρα μόνο την υπενίχθηκα είναι η δραστηριότητα. Είπα πριν ότι δεν εννοώ με την δραστηριότητα το να κάνεις κάτι, αλλά μια εξωτερική δράση, την δημιουργική χρησιμοποίηση των δυνάμεών σου. Η αγάπη είναι μια δράση. Αν αγαπώ, βρίσκομαι σε μια διαρκή κατάσταση ενεργητικής σχέσης με το αγαπημένο πρόσωπο, αλλά όχι μόνο με αυτό. Γιατί θα μου είναι αδύνατο να συνδέσω τον εαυτό μου με το αγαπημένο πρόσωπο ενεργητικά, αν είμαι οκνηρός, αν δεν βρίσκομαι σε κατάσταση συνεχούς επαγρύπνησης, επίγνωσης, ετιμότητας. Ο ύπνος είναι η μόνη κατάλληλη κατάσταση για την αδράνεια. Η εγρήγορση δεν επιτρέπει την οκνηρία. Το παράδοξο φαινόμενο με τους πιο πολλούς ανθρώπους σήμερα, είναι ότι είναι μισοκυμισμένοι όταν είναι ξύπνοι… και μισοξύπνοι όταν κοιμούνται ή όταν θέλουν να κοιμηθούν. Το να είσαι ολότελα είναι η προϋπόθεση για να μην ή να μην είσαι πληκτικός. Και πράγματι, το «να μην πλήττεις» ή «να μην είσαι πληκτικό είναι μια από τις κύριες προϋποθέσεις για την αγάπη. Το να είσαι δραστήριος στη σκέψη και στο αίσθημα, με τα αυτιά σου και τα μάτια σου ορθάνικτα όλη την ημέρα, να αποφεύγεις την εσωτερική οκνηρία με τη μορφή του να είσαι δεκτικός, αποταμιευτικός ή απλώς να χάνεις τον καιρό σου, είναι ένας απαραίτητος όρος για την άσκηση της τέχνης της αγάπης. Είναι πλάνη να πιστεύει ότι μπορεί να χωρίσει τη ζωή με τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι δραστήριο, δημιουργικό στη σφαίρα τη αγάπη και μη δημιουργικό στους άλλου τομεί τη ζωής. Η δημιουργικότητα δεν επιτρέπει τέτοιο καταμερισμό εργασίας. Η ικανότητα για την αγάπη απαιτεί μια κατάσταση ένταση, εγρήγορση, δυναμωμένη ζωτικότητα που μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μόνο ενός ενεργητικού, δημιουργικού προσανατολισμού σε πολλού άλλου τομεί τη ζωή. Αν δεν είσαι δημιουργικός στους άλλους τομεί, δεν θα είσαι ούτε στην αγάπη. Η έρευνα της τέχνης της αγάπης δεν μπορεί να περιοριστεί στο προσωπικό πεδίο της απόκτησης και ανάπτυξης εκείνων των χαρακτηριστικών και των στάσεων που περιέγραψα στο κεφάλαιο αυτό. Συνδέεται αξεχώριστα με το κοινωνικό πεδίο. Αν αγάπη σημαίνει να έχεις μια στάση αγάπης προς τον καθένα, αν η αγάπη είναι γνώρισμα του χαρακτήρα, πρέπει να υπάρχει όχι μόνο στη σχέση σου με την οικογένεια και τους φίλους, αλλά και με όσους συνδέεσαι μέσω της εργασίας σου, του επαγγελματός σου. Δεν υπάρχει καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στην αγάπη για δικούς και στην αγάπη για ξένους. Αντίθετα, η προϋπόθεση για την ύπαρξη της πρώτης είναι η ύπαρξη της δεύτερης. Το να πάρεις στα σοβαρά αυτή την επίγνωση σημαίνει πράγματι μια πολύ δραστική αλλαγή στις κοινωνικές σου σχέσεις από τις συνηθισμένες. Ενώ μια τεράστια ποσότητα λόγου ξοδεύεται για το θρησκευτικό ιδανικό της αγάπης προς τον πλησίον, οι σχέσεις μας στην πραγματικότητα καθορίζονται στην καλύτερη περίπτωση από την αρχή της ενδυμότητας. Εντιμότητα σημαίνει να μην χρησιμοποιείς δόλο και απάτη στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών και στην ανταλλαγή αισθημάτων. «Σου δίνω όσα μου δίνει σε υλικά αγαθά αλλά και σε αγάπη» είναι το κυρίαρχο ηθικό αξίωμα στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία. Μπορεί ακόμα να υποθεί ότι η εξέλιξη της ηθικής της εντιμότητας είναι ιδιαίτερη ηθική συμβολή της καπιταλιστικής κοινωνίας. Οι αιτίε αυτού του γεγονότος βρίσκονται στην ίδια τη φύση της καπιταλιστικής κοινωνίας. Στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες η ανταλλαγή των αγαθών καθοριζόταν είτε με την άμεση βία, είτε με την παράδοση ή με προσωπικούς δεσμούς αγάπης και φιλίας. Στον καπιταλισμό ο παράγοντας που καθορίζει τα πάντα είναι η ανταλλαγή στην αγορά. Είτε αναφερόμαστε στην αγορά αγαθών, είτε στην αγορά εργασίας ή υπηρεσιών, κάθε πρόσωπο ανταλλάσσει ό,τι έχει για πώληση, εναντί αυτού που θέλει να αποκτήσει, κάτω από τις συνθήκες της αγοράς, χωρίς χρήση βίας ειδόλου. Η ηθική της αγορας χωρις χρηση η δολου η ηθικη της εύκολα με την ηθική του χρυσού κανόνα. Το αξίωμα «κάνε του άλλους ό,τι θα ήθελες να κάνουν αυτοί σε σένα» μπορεί να ερμηνευτεί με τη σημασία να είσαι έντιμος στι συναλλαγές σου με τους άλλους. Στην πραγματικότητα όμως διατυπώθηκε αρχικά σαν μια δημοφιλής παράφραση του βιβλικού «Αγάπα τον πλησίον σου ως σε Αυτόν». Αλήθεια όμως, η Ιουδεοχριστιανική μορφή αδελφικής αγάπης είναι ολότελα διαφορετική από την ηθική της εντιμότητας. Ενώ είναι αγαπά τον πλησίον σου, δηλαδή να νιώθεις υπεύθυνο για αυτόν και ένα με αυτόν. Ενώ η ηθική της εντιμότητας εννοεί να μην νιώθει υπεύθυνο και ένα με αυτόν, αλλά μακρινός και ξεχωριστός. Σημαίνει να σέβεσαι τα δικαιώματα του πλησίον, αλλά όχι να τον αγαπάς. Δεν είναι συμπτοματικό που ο χρυσός κανόνας έγινε το πιο δημοφιλές θρησκευτικό αξίωμα σήμερα. Επειδή μπορεί να ερμηνευτεί με τους όρους της ηθικής της εντιμότητας είναι το μοναδικό θρησκευτικό αξίωμα που ο καθένας καταλαβαίνει και επιθυμεί να το ασκήσει. Αλλά η άσκηση της αγάπης πρέπει να αρχίσει με την αναγνώριση της διαφοράς ανάμεσα στην εντυμότητα και την αγάπη. Εδώ στόσο προβάλλει ένα σημαντικό ερώτημα. Αν ολόκληρο το κοινωνικό μας σύστημα και η οικονομική μας οργάνωση βασίζονται στην επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος του καθενός, αν διέπονται από την αρχή της ατομικής ωφέλειας που μετριάζεται μόνο από την ηθική αρχή της εντιμότητας, πώς μπορείς να κάνεις επιχειρήσεις, πώς μπορείς να δράσεις τα πλαίσια της σημερινή κοινωνίας και ταυτόχρονα να εφαρμόσεις την αγάπη, Μήπως αυτό δεν σημαίνει να εγκαταλείψεις όλα σου τα κοσμικά συμφέροντα και να μοιραστείς τη ζωή των πιο φτωχών. Αυτό το πρόβλημα τέθηκε και λύθηκε με ριζικό τρόπο από τους χριστιανούς καλόγερους και από πρόσωπα όπως ο Τολστόι, ο Άλμπερτ Σβάιτσερ και η Σιμών Βέιλ. Υπάρχουν άλλοι που σημερίζονται την άποψη της βασικής αντίφασης, του ασυμβίβαστου ανάμεσα στην αγάπη και στην κανονική εγκόσμια ζωή μέσα στην κοινωνία μας. Φτάνουν στο συμπέρασμα ότι το να μιλάς για αγάπη σήμερα σημαίνει μόνο να συμμετέχεις στη γενική απάτη. Ισχυρίζονται ότι μόνο ένας μάρτυρας ή ένας τρελός μπορούν να αγαπούν στο σημερινό κόσμο. επομένω και η όλη συζήτηση περί αγάπης δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από κήρυγμα αυτή η πολύ αξιοπαρατήρητη άποψη προσφέρεται εύκολα για την δικαιολόγηση του κινησμού. Αληθινά την σημερίζεται ενδόμιχα και ο καθημερινός άνθρωπος που νιώθει έτσι. Θα ήθελα να είμαι ένας καλός χριστιανός, αλλά θα ήμουν υποχρεωμένος να πεθάνω της πίνας αν το εννοούσα αυτό σοβαρά. Αυτός ο ριζοσπαστισμός οδηγεί στον ηθικό μηδενισμό. Τόσο οι ριζοσπαστικοί καστές όσο και ο καθημερινός άνθρωπος είναι αυτόματα χωρίς αγάπη και η μόνη διαφορά τους είναι ότι ο δεύτερος δεν έχει επίγνωση, ενώ οι πρώτοι το ξέρουν και αναγνωρίζουν την ιστορική αναγκαιότητα του γεγονότος αυτού. Έχω την πεποίθηση ότι η παρατήρηση για το απόλυτα συμβίβαστο τη αγάπης και της κανονική ζωής δεν είναι σωστή παρά μόνο με μια αφηρημένη έννοια. Η αρχή που διέπει την καπιταλιστική κοινωνία και η αρχή της αγάπης είναι ασυνδίβαστες. Αλλά η σύγχρονη κοινωνία, αν τη δούμε συγκεκριμένα, είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο. Ένας πολιτισμένος ενό άχρηστου εμπορεύματος, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να εργαστεί χωρίς να ψεύδεται. Ένας έμπειρος εργάτης, ένα χημικός ή ένας γιατρός μπορεί... Επίσης ένας αγρότης, ένας εργάτης, ένας δάσκαλος και πολλοί τύποι εμπόρων μπορούν να επιχειρήσουν να ασκήσουν την αγάπη χωρίς να πάψουν να δρουν οικονομικά. Ακόμα και αν αναγνωρίζεις το ασυμβίβαστο της αρχής του καπιταλισμού και της αρχή της αγάπης, πρέπει να παραδεχτείς ότι ο καπιταλισμός είναι από μόνο του μια περίπλοκη και συνεχώς μεταβαλόμενη δομή που ακόμα αφήνει μεγάλα περιθώρια μη προσαρμογής και προσωπικής ευρύτητα. Λέγοντας αυτό, ωστόσο, δεν θέλω να αφήσω να εννοηθεί ότι μπορούμε να προσδοκούμε ότι το παρόν κοινωνικό σύστημα θα συνεχιστεί επάπυρο και ταυτόχρονα να ελπίζουμε στην πραγματοποίηση του ιδανικού της αγάπης προς τον αδελφό μας. Άνθρωποι ικανοί για αγάπη στο σημερινό σύστημα είναι αναγκαστικά οι εξαιρέσει. Αναγκαστικά η αγάπη είναι ένα περιθωριακό φαινόμενο στη σημερινή δυτική κοινωνία. Όχι τόσο γιατί οι πολλές απασχολήσεις δεν θα επέτρεπαν μια στάση αγάπης, αλλά γιατί το πνεύμα μιας κοινωνίας με κέντρο την παραγωγή και την απληστία για τα εμπορεύματα είναι τέτοιο που μόνο ο απροσάρμοστος, ο ασημόρφωτος μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του αποτελεσματικά ενάντια σε αυτό. Αυτοί που σοβαρά ενδιαφέρονται για την αγάπη και τη θεωρούν σαν την μόνη ορθή απάντηση στο πρόβλημα τη ανθρώπινη ύπαρξη, πρέπει βέβαια να φτάσουν στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο να γίνουν σημαντικέ και ριζικέ αλλαγέ στο κοινωνικό μα οικοδόμημα, αν η αγάπη πρόκειται να γίνει ένα κοινωνικό και όχι εξαιρετικά ατομικό περιθωριακό φαινόμενο. Μόνο νήξει μπορούν να γίνουν για την κατεύθυνση τέτοιων αλλαγών μέσα στα όρια του βιβλίου αυτού. Σημείωση. Στο βιβλίο μου «Η υγιής κοινωνία» προσπάθησα να πραγματευτώ λεπτομεριακά αυτό το θέμα. Εκδόσεις Μπουκουμάνη Η κοινωνία μας κυβερνιέται από την γραφειοκρατία των διευθυντών και τους επαγγελματίες πολιτικούς. Οι άνθρωποι ενεργούν κάτω από μαζικές πεπιθήσεις. Οι σκοποί τους είναι να παράγουν περισσότερα και να καταναλώνουν περισσότερα, σαν αυτοσκοπή. Όλες οι δραστηριότητες υπόκεινται σε οικονομικούς στόχους, τα μέσα έχουν γίνει σκοποί. Ο άνθρωπος είναι ένα αυτόματο, καλοθρεμένο, καλοντιμένο, αλλά χωρίς καμιά υπέρτατη σχέση με αυτό που είναι ιδιαίτερη ανθρώπινη ποιότητα και λειτουργία του. Αν ο άνθρωπος πρόκειται να γίνει ικανός να αγαπά, πρέπει να τοποθετηθεί στην υπέρτατη θέση. Η οικονομική μηχανή πρέπει να τον υπηρετεί, όχι να την υπηρετεί αυτός. Πρέπει να γίνει ικανός να συμμετέχει στην πείρα, στην εργασία και όχι μόνο στα κέρδη, στην καλύτερη περίπτωση. Η κοινωνία πρέπει να οργανωθεί έτσι που η κοινωνική, γεμάτη αγάπη φύση του ανθρώπου, να μην ξεχωρίζεται από την κοινωνική του ύπαρξη, αλλά να γίνεται ένα με αν είναι αλήθεια, όπω προσπάθησα να δείξω, ότι η αγάπη είναι η μόνη υγιή και ικανοποιητική απάντηση στο πρόβλημα της ανθρώπινη ύπαρξη, τότε κάθε κοινωνία που αποκλείει σχετικά την ανάπτυξη τη αγάπη, οφείλει τελικά να καταστραφεί από την ίδια τη την αντίφαση προς τι βασικέ ανάγκε τη ανθρώπινη φύση. Πράγματι, το να μιλά για αγάπη δεν είναι κήρυγμα, για τον απλό λόγο ότι μιλάς για την υπέρτατη και πραγματική ανάγκη κάθε ανθρώπινου όντω. Επειδή αυτή η ανάγκη έχει επισκιαστεί, δεν θα πει ότι δεν υπάρχει. Το να αναλύσεις τη φύση της αγάπης ισοδυναμεί με το να ανακαλύψεις τη γενική της απουσία σήμερα και να επικρίνεις τις κοινωνικές συνθήκες που είναι υπεύθυνε για αυτή την απουσία. Το να πιστεύει τη δυνατότητα της αγάπης σαν κοινωνικού φαινομένου και όχι εξαιρετικής ατομικής εκδήλωσης, είναι μια ορθολογική πίστη βασισμένη στη διόραση μέσα στην ίδια την ανθρώπινη φύση. Τέλος του βιβλίου η τέχνη της αγάπης του Έριχ Fromm Πανελίμιο σύνδεσμος τυφλών.